για την αγορά χαλκού Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης Σε ένα από τα πολλά βιβλία εκλαικευμένης επιστήμης που κυκλοφορούν ασχάτως και που τα περισσότερα από αυτά είναι πιο ενδιαφέροντα από τον όγκο των μυθιστορήμάτων που επίσης συγγράφονται και κυκλοφορούν ασχάτως, διάβαζα κάτι σαν συνοπτική ιστορία των φυτών. Εκεί πέρα λοιπόν περιέγραφε το πιο συναρπαστικό ίσως από όλα τα εγχειρήματα τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά όπως και τα ζώα βγήκαν κάποια στιγμή από τη θάλασσα ήταν η κοιτίδα όλων των ζωντανών οργανισμών Και άρχισαν να απομακρύνονται Να κατακτούν την ξηρά Αυτό βεβαίω σημαίνει Ότι μετασχημάτισαν ανάλογα τον εαυτό τους Ή τον επινοούσαν σχεδόν εξ αρχής Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες Όμως ε, Κράτησαν μια ανάμνηση Της υγρής που πούμε καταγωγή τους Που ήταν πια η απλούστατη και κοινή και για τα ζώα και για τα φυτά. Η υποχρέωση να αναπαράγονται σε υγρό περιβάλλον. Και επομένως, ποιο ήταν το πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν τα φυτά, έπρεπε μέσα στην απόλυτη ξηρασία στην οποία εισχωρούσαν, να κρατήσουν μια στάλα υγρασίας. Μια μικρή συνθήκη μέσα στην οποία θα μπορούσαν να κυοφορήσουν και να αναπαραγάγουν στην επόμενη γενιά Έτσι προέκυψαν τα κουκούτσια Πού είναι αυτό ακριβώς Ένας μικρός θύλακος υγρασίας Έστω και αν έξω είναι η έρημο. τον τρόπο περίπου θα καταλάβαινα την περίφημη υπόδειξη του Σολομού να σπουδάσουμε την ιστορία του φυτού. θα έλεγα δηλαδή ότι από ποια μεριά και αν να διαλέξουμε να εισχωρήσουμε στο ενιαίο πεδίο που ονομάζεται τέχνη ή πολιτιστική δραστηριότητα θα πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτιόμαστε και για το κουκούτσι να αναρωτιόμαστε αν στο κέντρο της δραστηριότητας ανασυγκροτείται η θεμελιώδη συνθήκη η δυνατότητα, η τέχνη να αγωνιμοποιεί και να αναπαράγει τον εαυτό της. Και επομένως να αγωνιμοποιεί και να ανανεώνει τον κόσμο. Από τον οποίο δεν είναι διαχωρισμένη, μόλιν τη σκηνοθετείται ως διαχωρισμένη δραστηριότητα. Μπορούμε να κάνουμε και το ανάποδο, αν είμαστε κακόπιστοι ή αν μας κινεί η μελαγχολία. Μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω, εκεί που τα πράγματα δεν είναι τέχνη ή δεν είναι ακόμη τέχνη, και να δούμε μήπω εκεί κιόλας έχουν καταβληθεί οι προϋποθέσεις οι οποίες κάνουν αναδύνατον να υπάρξει κουκούτσι. Δηλαδή μήπω καταστρατηγούνται τα θεμελιώδια εκείνα στοιχεία γύρω από το οποίο οργανώνει η τέγνη τον εαυτό της, την περίπλοκη συνθήκη της. Και ποια είναι αυτά τα θεμελιώδια στοιχεία. Λίγα, πολύ λίγα. Είναι η δυνατότητα να πενθούμε. Είναι η δυνατότητα να γελάμε επίσης. Η δυνατότητα να βρίσκουμε κάτι θλιβερό ή η δυνατότητα να βρίσκουμε κάτι κομικό. Και μάλιστα, για να μην πάνε χαμένα και τα χρόνια που περάσαμε στο γυμνάσιο, μπορούμε να θυμηθούμε ότι όταν μαθαίναμε για κάτι τόσο σπουδαίο όσο η αρχαία τραγωδία, που είναι η και ευρύ ως του Σύμπαντος Καρδία, ε, μαθαίναμε και ότι κάθε τραγικό σπίτι είχε την υποχρέωση τελειώνοντας να γράψει και ένα σατυρικό δράμα επειδή το ένα έφερνε το άλλο ο άνθρωπος μπορεί να πενθεί μπορεί και να γελά ή ανάποδα και έτσι όποια από τα δύο και να ψάξουμε θα μάθουμε κάτι και για το άλλο αλλά μπορούμε να ψάξουμε και τα δύο γιατί έχει ενδιαφέρον Λοιπόν, ποια θα ήταν η προϋπόθεση για να γελάσουμε, ή για να κλάψουμε; Μια μικρή αλλαγή, έτσι δεν είναι. Κάτι συνέβαινε και ξαφνικά αλλάζει και αυτό μας προκαλεί θυμηδία ή μας προξενή θλίψη. Και επομένως, όσο και αν ακούγεται παράξενο, το να γελάμε προϋποθέτει ότι ο κόσμος στη βάση του δεν είναι μόνο γελίος. Όπως και το να πενθούμε, σημαίνει ότι ο κόσμος στη βάση του δεν είναι μόνο θλιβερός. Αλλιώς θα έπρεπε ή να πενθούμε επάπειρον, πράγμα που στην ουσία θα μας τοποθετούσε εκτός κοινωνίας και εντός κάποιας ορισμένης παθολογίας, ή να γελάμε επάπειρον, πράγμα που θα ήταν μια ενδιαφέρουσα διεύρυνση της έννοια του τετανικού σπασμού. Κι όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη που πιθανόν να είναι και πρωτοφανή. Εμείς ζούμε μες στον κόσμο και έχουμε διάφορα ρεθίσματα Την ώρα όμως που θα ανοίξουμε την τηλεόραση για να προσλάβουμε τι Τι έχουμε πιστεί ότι θα προσλάβουμε Την συνολική εικόνα του κόσμου, του ευρύτερου κόσμου Έξω από τον μικρό κόσμο, έξω από τη γειτονιά, έξω από την οικογένεια, έξω από τις φιλίες μας τότε εκτιλήσετε μπροστά μας ένα θέαμα πολτοποιημένο, του οποίου η ουσία είναι το γελίο. Και αν είναι κάτι άλλο εκτός από το γελίο, τότε δεν να μας αφήνουν να το δούμε. Γιατί, επειδή δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση του τοπίου. Επειδή ακούς, βομβαρδισμό σκοτώθηκαν 52 άμαχοι, διακόπτεται. Τραγωδία σε χωριό, κότα έβρασε στο ζουμί της. Επαφή με το άμυρο πουλερικό, Συνέντευξη με τη μαγείρισα. Αυτά ισότονα, ισοβαρή, ισό είχα. Τι προκύπτει από αυτό. Προκύπτει ότι το θεμέλιο του κόσμου είναι γελίο. Δεν είναι σοβαρή η κότα που βράζει στο ζουμί της. Δεν μπορεί να είναι. Άρα κάτι ελαφρύ, κάτι φεδρό, κάτι που μπορείς να το προσπεράσεις περιέχεται στους 52 αμάχους που σκοτώθηκαν. Σε αυτόν τον πολτοποιημένο και αναξιολόγητο κόσμο που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ποια είναι η αντίδραση ενός λογικού ανθρώπου. Η συνολική απαξίωση. Το συλλίβδιν γέλιο. Και επομένως, το αμέσως επομένο βήμα που είναι η αίσθηση ότι και εμείς γελίοι, εγγραφόμαστε σε ένα γελίο ή γελιοποιημένο ε, στο κόσμο. Σε αυτό το σημείο έχει αποκοπεί η ρίζα, Μία από τις δύο βασικές ρίζες του εγχειρήματος που ονομάζουμε τέχνη. Μπορούμε βεβαίως μετά, Σαββατοκύριακο θα είναι, να μπούμε στο αυτοκίνητο, να ταξιδέψουμε στην Επίδαυρο ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο θέατρο, δεν έχει σημασία, και να παρακολουθήσουμε την υπαριθμόν 1628,5 παράσταση του Αριστοφάνη. Το ερώτημα είναι, τι νόημα έχει η κομμωδία. Τι νόημα έχει αυτό που βλέπουμε. Κανένα. Ω προς τι αποκλίνει, τι αξιολογεί διακομωδώντα το, Τίποτα. Ένα χιλό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, για όσου έχουν την κακή συνήθεια που έχω εγώ, να βλέπω μαζικά βιντεοκασέτε και επομένω να έχω πλήρη εποπτεία τη χολιγουντιανή παραγωγή, δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και χρόνια είναι αδύνατον στο κέντρο τη βιομηχανία μαζική διασκέδαση να γυρίσει κομμωδία. Γυρνάνε, ξαναγυρνάνε, δεν σκάει το χυλάκι κανένα. Γιατί, επειδή το δελτίο ειδήσεων που θα δει μόλι τελειώσει η ταινία περιέχει όλη την αναγκαία υλικομοδία. Όχι, α το προσέξουμε αυτό, όχι επειδή ο κόσμο είναι στα αλήθεια γελίο. Ο κόσμο είναι απ' όλα. Ο κόσμο είναι τραγικό, είναι γελίο, είναι σοβαρό, είναι μικρό και μεγάλο μαζί, είναι βαθύς και επιφανειακό, είναι άσπρο και μαύρο και πολύχρωμο. Αλλά η εικόνα του κόσμου, στην οποία πιεζόμαστε να εγγραφούμε, η επίπεδη εικόνα του, όπω εκτελήσεται στι οθόνε, δεν μπορεί παρά να είναι μόνον φεδρή και μπροστά σε μία φεδρή εικόνα δεν μπορεί παρά να μένει σάπρακτος. αν ο συλλογισμός που αναπτύξαμε εδώ στέκει, τότε φαίνεται να χάνεται μια ελπίδα πολύ διάσημη στις μέρες μας. Η ελπίδα να εγκράψεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το πολτοποιημένο κοσμοίδωλο και εκεί μέσα να αρχίσεις ξανά να αξιολογείς από την αρχή. Να δημιουργήσεις κομμουδία, να δημιουργήσεις τραγωδία. Η αντίθετη βούληση... Είναι αυτή που θα μπορούσε να μας κινήσει η βούληση να μην εγγραφούμε σε αυτή την εικόνα, να μην αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη του θέαματος. Το ζήτημα είναι να ανακτήσουμε το δικαίωμα που ονομάζεται τέχνη και κυρίως να απαλλαγούμε από την άλλη όψη του νομίσματος που η μία του όψη είναι ότι μας δείγνουν ένα κόσμο συνολικά γελίο. Ποια είναι η άλλη όψη? Ο καθαρός τρόμος. Ο Σαρλό, που είχε νομίζω οξύτατο πολιτικό κριτήριο, δεν παρουσίασε τον Χίνκελ γελίο επειδή απλώς ήθελε να διακομωδήσει ένα δικτάτορα, αλλά επειδή το να είσαι γελίος και το να είσαι δολοφονικό, όλο ένα συγνότερα είναι οι δύο του ίδιου αν συνενέσουμε σε έναν κόσμο που είναι για γέλια, θα συνενέσουμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.